Ένα σταθμός, πολύ στόχοι. LGR από τα 103,3 FM και στέρεο. Από την Παρικία, για την Παρικία. 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Το καιρό εκείνο άγουσε τον Ιησούνα από του Καϊάφα στο το Πρετόριον, ειν δε πρωί, και αυτή οκισήλθον ει το Πρετόριον, ει να μη φάγωση το Πάσχα. Εξήλθεν ο Πιλάτος προ αυτού και είπε: Τι κατηγορίαν αν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου, απεκρίθησαν και είπον αυτό, ή Ήν ούτος κακοποιός, ούκ αν σύ αυτόν. Είπε ούν αυτής ο Πιλάτος, Λάβετε αυτόν ημείς, και κατά τον νόμον ημών κρίνατε αυτόν. Ήπον αυτό οι Ιουδαίοι, Ήμήν ούκ έξεστι αποκτίνε ουδένα, Ήνα ο λόγος του Ιησού πληρωθεί, ον είπε, σημαίνον ποιο θανάτο, ή να ποθνίσκιν η στο το πάλιν ο Πιλάτος, και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτό, «Σι ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων, απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, αφ' εαυτού σι τούτο λέγεις, ο βασιλευς των ιουδαιων απεκριθη αυτο ο ιησους αφ αυτού σι το λεγεις η αλυση ειπων περι περιεμού απεκριθη ο πιλατος μη τι εγώ Ιουδαίος ημί, το έθνος το σόν και οι αρχιερείς παρέδωκαν σε εμεί. Τι σα. Απεκρίθη ο Ιησούς. Η βασιλεία η εμεί, ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου, η εκ του κόσμου τούτου είν, η βασιλεία η εμεί, η πειραίτε αν η εμεί, η γονίζοντο, η να μην παραδοθώ της Ιουδαίης, νυν δε η βασιλεία η εμεί, ουκ έστειν εν Είπε νουν αυτό ο Πιλάτος. Ούκουν βασιλεύσει σοι, απεκρίθη ο Ιησούς, σοι ότι βασιλεύσει μη εγώ. Εγώ ἱστούτο τούτο και ἱστούτο τούτο θα τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πάσω όν εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής, λέγει αυτό ο Πιλάτος. Τι εστίν αλήθεια. Και τούτο υπών πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτή. Εγώ ουδε μίαν αιτίαν εν αυτό. Έστι δε συνήθεια ημίν, είνα ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα. Βούλεσθε λες ούν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. Εκράγβασαν ούν πάλιν πάντες λέγοντες, Μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν. ίν δε ο Βαραβάς λιστής. Τότε ούν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξακανθών, επέθηκαν αυτού την κεφαλή, και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλαν αυτόν και έλεγον «Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και εδίδουν αυτόρα πείσματα». Εξήλθεν ούν πάλιν έξω ο Πιλάτος, και λέγει αυτής «Είδε, άγω ημίν αυτόν έξω, είναι αγνότε ότι εν αυτό ουδε μία νετία ευρίσκω. Εξήλθεν ούν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανον και το πορφυρούν ημάτιον. Και λέγει αυτής, είδε ο άνθρωπος, ότε ούν αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, Εκράβγασαν λέγοντες, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, Λάβετε αυτόν ημείς, και σταυρώσατε. Εγώ γάρ, ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. Ημείς νόμων έχομεν, και κατά των νόμων ημών οφείλει αποθανήν, ότι αυτόν Θεού Υιών επίησεν, ότε ούν ο Πιλάτος τούτον των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθε στο το πρετόριον πάλιν, και λέγει το Ιησού, Πόθεν εσύ, ο δε Ιησούς, απόκρισιν ουκέδωκεν αυτό. Λέγιουν αυτόν ο Πιλάτος, Εμί λαλείς, ουκίδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι. Απεκρίθη Ιησούς, ουκίχες εξουσίαν ουδεμίαν κατεμού. μου, ημί είν σι δεδομένον άνωθεν. δια τούτο ο παραδιδούς με εσύ μίζω να έχει Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος αυτόν, οι δέοι Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσει. ούκ ο του Κέσαρος. Πάσο βασιλέα αυτών πιόν αντιλέγει το Κέσαρι. Αούν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, είγαγεν έξω τον Ιησούν, και εκάθισεν επί του δήματος, ιστόπων τόπων λεγόμενων λιθόστρωτων, ευραϊστή δε γαβαθά. Εν δε παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε ο Και λέγει της Ιουδαίης, «Ήδε ο βασιλεύς Σιμών, οι δε κράβγασαν, άρον, άρον σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα ημών σταυρώσο». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς ουκ έχομεν βασιλέα ή μη παρέδοκεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί. Το καιρό εκείνο, η Ιούδας, ότο ο Ιησούς κατεκρίθη, μεταμελιθής, απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύσης και της πρεσβυτέρης λέγον, «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων». Είπων, «Τι προσιμάς σι όψι". Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε, και απελθών απήνξατο. Ειδέ αρχιερείς, Λαβώντα τα αργύρια είπων, ουκ έξες τη βαλίνα αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών τον αγρόν του κεραμέως, η σταφήν της ξένης, διώ εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος, έως της σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν δια ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβαν τα τριάκοντα αργύρια την τιμή του τετιμημένου, ονετιμίσαντο από Ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως, Καθά συνάτε ξέμι κύριο. Ο ΔΕΗ Ισού έστει έμπροσταν του ηγεμόνου και επιρώτησαν αυτόν ο ηγεμόν, λέγον Σύ ή ο των Ιουδαίων. Ο ΔΕΗ Ισού έφυγε αυτό. Συ και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των ιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ πόσα σου καταμαρτυρούσει και ουκ αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόνα λίαν. Κατά δέ ορτήν, όθη, ο ηγεμόνα πολύ είναι ένα το όχλο δέσμιον, ον ήθελον. «Είχον δε τότε δέσμιον επίσιμον, λεγόμενον βαραβάν. Συνιγμένον ούν αυτόν, είπε αυτής ο Πιλάτος. Τι να θέλετε απολύσω ημίν, βαραβάν ή Ιησούν, τον λεγόμενον Χριστόν, ή διγάρ ότι μην. επί του δήματος, απέστειλε προς αυτόν η ισουν τον λεγομενον χριστον η διγαρ οτι διαφθονον παρέδοκαν αυτον καθημενου δε αυτου επι του δηματος λέγουσα». Μηδέν δέν και το δικαίω εκείνο, πολλά γαρέπαθων σήμερον κατώναρ δι' αυτών». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. «Αποκριθείς δε ο ηγεμόν», είπεν αυτοίς, «Τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν» μην. δε Βαραβάν, λέγει αυτοίς ο Πιλάτος». Τιουν πίσω ήσουν τον λεγόμενων Χριστόν, λέγουσιν αυτό πάντες, Σταυρωθήτο, ο δε ηγεμόν Τι γαρ κακόν Ιδε οι περισσός έκραζον λέγοντες, Ιδών δε ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβο γίνεται, λαβονίδορ. Απενίψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώ ως από του αίματος του δικαιού τούτου, ημίς όψεσθε, και αποκριθεί πάσ' ο λαός είπε, το αίμα τούτου εφιμας και επιτατεκνα ημών. Τότε απέλησε ναυτοί στον βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελό σα. παρέδω και νήνα σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν στο το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλοιν τις πήραν, και εγκρίσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην, και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού, και κάλαμον επί την δεξιά αυτού, και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπεζον αυτό λέγοντες, χέρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και εμδύσαντες εις Αυτόν, έλαβον τον γάλαμον και έτυπτον στην την κεφαλήν αυτού, και όταν ενέπεξαν Αυτόν, εξέδισαν Αυτόν τη χλαμίδα, και ενέδισαν Αυτόν τα ημάτια Αυτού, και απίγαγον Αυτόν εις το σταυρόσε. Εξερχόμενοι δε ευρών άνθρωπον κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν, είναι άρη των σταυρών αυτού. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμάσας. Στέφανον εξακανθών ακαθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύρα περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο ενιορδάνι σα τον Αδάμ. Ήλης προσιλώθη ο νυμφίος της εκκλησίας, λόγχι εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξον σου ανάσταση. Τα Ταυρωμένου σου, Χριστέ Πάσα οι βλέπουσα έτραμε. Τα θεμέλια της γης Διεδονεί το φόβο του σου. Φωστήρες έκρυπτοντο Και τον ου εράγει το καταπέτασμα. Τα όρια τρόμαξαν και πέτρε εσχίστησαν. Thank Στο 103,3 FM στέρεο ακούτε το LCR, η φωνή της παρικίας. «Καιρό εκείνο, οι στρατιώτε, απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο πρετόριον και συγκαλούσιν όλην την σπήραν, και εν συν αυτών πορφύραν, και περί τη αυτό πλέξαντε ακάνθινων στέφανον, και ήρξαν το ασπάζεστε αυτόν, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμο και ενέπτειον αυτό, και τη θέντες τα γόνατα προς εκείνον αυτό. Και ότε ενέπεξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν, είναι ασταυρόσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι παράγοντα τεινά, σήμονα κυριναίων, ερχόμενων από αγρού τον πατέρα Αλεξάνδρου καιρούφου είναι άρι των σταυρών αυτού. Και φέρουν στην αυτόν επί γολγοθά τόπων ο αιστι με θερμινευόμενων κρανίου τόπο και δίδουν αυτό ποιν εσμοιρνισμένων ίνων. Ο δε ουκέλαβε και σταυρώσαντε αυτόν διαμερίζονται τα ημάτια αυτού, βάλλοντε κλήρων παυτά, αυτά άρι. Είναι δε ώρα Τρίτη και Σταύρο σαν αυτόν, και είναι η επιγραφή τη αιτία αυτού, επιγεγραμμένη ο βασιλεύ των Ιουδαίων. Και συναυτό αυτό δύο λιστάς... ένα εκ δεξιών και ένα εξευωνίμων αυτού. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά ανώμων ελογίστη, και οι παραπορευόμενοι. Ευλασφίμουν αυτών κινούντες τα σκεφαλά αυτών και λέγοντες ο καταλιών των ναών, και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτών και κατάβα από του Σταυρού. Ομοίω δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλήλους, μετά των γραμματέων, έλεγον «Άλλους έσωσεν, ε ου δύνατε σώσε, ο Χριστός» ο βασιλεύς του Ισραήλ καταβά τον ίν από του Σταυρού, είναι αείδομεν και πιστέψομεν αυτό». Το καιρό εκείνο, ελθώντες εις στρατιώτε τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστι λεγόμενος Κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιην όξος, μεταχωλής με μειγμένων, και γευσάμενο ούκι θελεποιην. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διαμερίσαντο τα ημάτια αυτού, βάλοντες κλήρων, και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού, την αιτίαν αυτού γεγραμμένην, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες ειν αυτό δύο ληστέ, είσαι εκ δεξιών και εις εξ Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφίμουν αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών και λέγοντες «ο καταλείον των ναών» και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε Αυτόν, όσοι του Θεού, κατάβηθη από του Σταυρού. Ομοίω δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντε μετά τον γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων, έλεγον, «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύνατε σώσε. Η βασιλέψει Ισραήλ τι καταβά τον ίν από του Σταυρού, και πιστέψομεν επ' αυτό». Πέπηθεν επί των Θεών, ρησά τον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν, ή πεγάρ, ότι Θεού η μοίω. Το δαυτό και ηλιστέ λιστέ, οι, οι συσταυρωθέντε αυτό, ονίδιζον αυτόν, από δε εκ τη ώρα σκότωσε γένετο, επιπάσαν την γην έω ώρα ενά τη. Περιδέ την ενά την ώραν, ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, η Λίη. Ιλί, λιμάς αβαχθανή, του τέστη, Θεέ μου, Θεέ μου, Ήνατί με εγκατέλειπες, Τιν έσδε τον εκεί εστότων ακούσαντες, Έλεγον, ότι ηλίαν φωνή ούτω. Και ευθέως δραμών, είσαι εξ αυτών, Και λαμπών σπόγκων πλήσαστε όξους, Και περί θυσκαλάμω, Επότιζεν αυτόν, Ήδε λυπή, Έλεγον, άφες είδομεν ή έρχεται ηλίας σώσον αυτών. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη. Αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη δύο, από άνωθεν έως κάτω. Και οι γη εσύσθη, και επέτρεε σχίσθησαν και τα μνημεία ανεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων γέρθη και εξελθόντες εκ των μνημείων, μετά την έγερση αυτού, εισήλθον στην την Αγίαν Πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν, ιδόντες των σεισμόν και τα γενόμενα εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες «Αληθός Θεού Υιός ειν ούτος». Το καιρό εκείνο, ηγοντο συν το Ιησού και έτεροι δύο κακούργοι συν αυτό ανεριθενε και ότε απήλθον επί των τόπων των καλούμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, «Ον μεν εκ δεξιών, ον δε εξ Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τυπιούσι». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού, έβαλον κλήρων, και εις ο λαός θεωρών. Εξεμικτήριζον δε και οι άρχοντες ειν αυτοίς, λέγοντες, Άλλους έσωσε, ο σάτω εαυτόν, Ή ούτω εστίν ο Χριστός, ο του Θεού εκλεκτός. Ενέπεζον δε αυτό και οι στρατιώτε, προσερχόμενοι, και όξως προσφέροντες αυτό, και λέγοντες, Είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε Αυτόν. Είν δε και επιγραφή, γεγραμμένη επ' αυτό, γράμμασιν Ελληνική και Ρωμαϊκή και Εβραϊκή. Ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Είς δε τον κρεμαστέντων των κακούργων, ευλασφήμι αυτών λέγον. Είσαι ο Χριστός, σώσον σε Αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτερος, επετήμα αυτό, λέγον, ουδέ φοβή σύ τον θεών, ότι εν το αυτό ή και ημείς μεν δικαίως, άξια γάρ, όνε πράξαμεν, απολαμβάνομεν, ούτος δε ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού, μυσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε αυτό ο Ιησούς, Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετε μου, εν το παραδείσο. Ήν δε ώρα έκτη, και σκότος εγένετο, εφόλην την γιν, εως ώρα Του ηλίου εκλείποντος, και εσχίστη το καταπέτασμα του ναου μέσων. Και φωνή σα φωνή μεγάλη, ο Ιησούς είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου, και ταύτα λοιπόν Εξέπνευσεν Ειδόν ο εκατόνταρχο Το γενόμενον Εδόξασε τον Θεόν λέγον Όντω ο άνθρωπος ούτος Δίκαιος είναι Και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι Επί την θεωρίαν ταύτην Θεωρούντες τα γενόμενα Τύπτοντες σε αυτόν τα στήθη Υπέστρεφον Στίκισαν δε πάντες η αυτού από μακρόθεν και γυναίκες η συνακολουθήσα σε αυτό από της Γαλιλαίας ορώσε ταύτα. Στα 103.3 FM στέρεο, ακούτε το LCR, η φωνή της παρικίας. Στο καιρό εκείνο ιστίκισαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτυρ αυτού και η Αδελφή τη μητρό αυτού, Μαρία η του Κλωπά και Μαρία η Μαγδαλινή, η Ιησού Ιησούς ειδών τη μητέρα και των μαθητών παρεστότα, Ωνυγάπα, λέγει τη Μητρία αυτού. Γίνε, ειδού ο ιό Ήτα, λέγει το μαθητή, Ηδού η μήτυρ σου και από εκείνη τη ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο, ειδώς Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσθε ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει, διψώ. Σκεύωσουν έκει το όξους μεστών, τόν, οι δε πλήσαντες πόγκων όξους, και ισόπο όπο περιθέντες προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ότε ούν έλαβε το όξος ο Ιησούς, Είπε, τετέλεστε και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν οι Ιουδαίοι, ή να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευήν, ήν γάρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, ήρωτησαν τον πιλάτον, ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήρθονούν οι στρατιώτες, και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη, και του άλλου του εις αυτό. Επειδή των Ιησούν ο ως είδων αυτών ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, των στρατιωτών, λόγχοι αυτού την πλευράν ένιξε, και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο Ερακός με μαρτύρηκε, και αληθινή αυτού εστίνη μαρτυρία, Χακίνος ότι αληθή λέγει, ή να και εμείς πιστεύσετε. Εγένε το γαρτάφτα, ή να η γραφή πληρωθεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται, ισόν εξεκένδισαν. Το καιρό εκείνο, ελθόν Ιωσήφο από αριμαθέας, ευσχήμον βουλευτής, ως και αυτός είν, προσδεχόμενος την Βασιλείαν του Θεού, τολμήσας εις προς Πιλάτον και ειτήσα το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ή ήδη και προσκαλεσάμενος τον Γεντηρίωνα επιρώτησαν αυτόν ή πάλαι απέθανε. Και γνούς από του Κεντυρίωνος εδώρίσα το, το σώμα το Ιωσήφ και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτών ενέλυσε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο. Ω ειν λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Είδε Μαρία η Μαγδαλινή και Μαρία η Ιωσή εθεώρουν που τίθεται. Το καιρό εκείνο ερώτησε τον Πιλάτον Ιωσήφ, ο Από Άρη Μαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένο δέδια για τον φόβον των Ιουδαίων, είναι το σώμα του Ιησού, και επέτρεψαν ο Πιλάτος. Ήλθε και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελφόν προς τον Ιησούν, νυκτός το πρώτον, φέρον μίγμας μύρνης και αλόης, ως λίτρα εκατόν. Έλαβον το σώμα του Ιησού, και έδισαν αυτό εν μετά των αρωμάτων, Καθώς έθος εστί Ιουδαίης ενταφιάζειν. δε εν το τόπο που εσταυρώθη και εν το κήπο μνημείων κενών, Ενώ ουδέπο ουδής ετέθη. εκείουν για την παρασκευή των Ιουδαίων, ότι εγγύη είν το μνημείον έφθηκαν τον Ιησούν. Και επ' ή της Εστή, μετά την παρασκευή, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι προς πιλάτον, λέγοντες «Κύριε, εμνήσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν ετιζών με μετά τρεις ημέρας σε γύρω με και λευσονούν ασφαλιστείνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε ελθώντες η μαθητέ αυτού κλέψος ειν αυτών, και ύποση το λαό η γέρθη από των νεκρών και έστε η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης. Έφη αυτή ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε ασφαλίσαστε οσίδατε. είδατε. Οι δε εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντες των λίθων μετά της κουστοδίας». Στα 103.3 FM στέρεο, ακούτε το LCR, η φωνή της παρικία. Στο καιρό εκείνο, πρωίας γενωμένης, συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσε αυτόν, και δίσαντες αυτόν απήγαγον και παρέδοκαν αυτόν ποντίο πιλάτο το ηγεμόνι. Τότε, ειδών ο Ιούδας, ο παραδειδούς αυτόν, ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς, Απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον ημαρτών παραδούς έμα αθώων» είδε είπων, «Τι προσιμάς ημάς, σίωψη». Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν απίνξατο Ιδέοι αρχιερείς, λαβώντα τα αργύρια είπων Ούκ έξες στη βαλίνα αυτά εις τον κορβανάν, Επιτιμή αίματο εστί. Συμβούλιον δε η Υγόρασαν εξ αυτών, Τον αγρόν του κεραμαίος, η ταφήν ξένης, δύο εκλήθη ο αγρός εκίνος Αγρός αίματος, Έως της σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν, Δια ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμήν του τετιμημένου, Όνε τιμήσαντο από ιόν Ισραήλ, Και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως, Καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δέι Ιησούς, έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος, Και επιρώτησαν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, σύ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων, Ο δέι Ιησούς έφη αυτό, σύ λέγεις, και εν το αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσει, και ουκ απεκρύθει αυτό προς εν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόνα λίαν. Κατά δέ εορτήν, ο ηγεμόν, απολύειν ένα το όχλο δέσμιον, ον ήθελον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσιμον λεγόμενον βαραβάν, «Συνηγμένον ουν αυτών, είπε αυτής ο Πιλάτος. Τι να θέλετε απολύσω η βαραβάν, ή ισουν των λεγόμενων Χριστών, ήδη γαρ ότι διαφθόνον παρέδωκαν αυτών. Καθημένου δε αυτού επί του δήματος, απέστειλε προ αυτόν η γηνή αυτού, λέγουσα, μηδέν συ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 τον λεγόμενον Χριστόν, Λέγους ειν αυτό πάντες, Σταυρωθήτο, Οδέοι γεμόν Τι γαρ κακόν εποιείσεν, Ιδέ, περισσώσε κράβγαζον, Λέγοντες, Σταυρωθήτο, Ιδόν δε ο Πιλάτος, Ότι ουδέν ωφελεί, Αλλά μάλλον θόρυβο γίνεται, λαβονίδωρ, Απενίψατο τα σχήρας, Απέναντι του όχλου λέγον, Αθώ από του αίματο του δικαίου τούτου, ημείς και αποκριθείς πα ο λαο είπε, το αίμα αυτού εφιμάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλησε ναυτοί στον βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας, παρέδοκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγουν επ' αυτόν, όλοι την σπήραν, και εγκδίσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνιν, και πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού, και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού, και γονιπετήσαντες έμπρος αυτού, εν αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και εμπτήσαντες αυτόν, έλαβον τον κάλαμον, και έτυπτον στην την κεφαλήν αυτού, και ότε ενέπεξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απίγαγον αυτόν εις το Εξερχόμενοι δε έβρον άνθρωπον κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν οι ναάροι των σταυρών αυτού. και ελθώντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο τι λεγόμενος χρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιην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 Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, είσαι εκ δεξιών και είσαι ξεβονίμων, οι δε παραπορευόμενοι ευλασφίμουν αυτών, κινούνται στα σκεφαλά αυτών και λέγοντε: «Ο καταλίων των ναών και εν τρει συν οικοδομών, σώσον σε αυτών η αιώσοι του Θεού, κατάβυθοι από του Σταυρού, ομοίω δε και οι αρχιερεί εμβέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαριτσαίων, έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε». «Η βασιλεύς Ἰσραήλ ἐστὶ καταβά τον ίν από του Σταυρού, και πιστέψομεν επ' αυτό, πέπιθεν επί των Θεών, ρησάστον είναι αυτόν, ή θέλει αυτόν, ή γάρο τη Θεού ημί Υιός». «Το δαυτό και η ληστέ, οι συσταυρωθέντε αυτό, ονίδιζον αυτών, από δεκτή ώρα σκότωσε γένετο επιπάσαν την γην έω ώρας ενάτης. Περιδέ την ενάτη ώραν ο Ιησούς φωνή μεγάλη, λέγον Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, του τέστη, Θεέ μου, Θεέ μου. Ή να τι με εγκατέλειπες. Τινές δε τον εκεί εστώτον, Ακούσαντες, έλεγον, Ότι ηλίαν φωνεί ούτω, Και ευθέως δραμών είσαι εξ αυτών, Και λαβών σπόγγων, πλύσαστε όξους, Και περηθείς καλάμο Επότιζεν αυτόν, Ή δεν λυπή έλεγον, Άφες είδομεν, Ή έρχεται ηλίας σώσον αυτόν ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα, και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο, από άνω θενέ κάτω, και οι γη εσύσθη, και επέτρε σχίσθησαν, και τα μνημεία ανεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη, και εξελθώντες εκ των μνημείων, μετά την έγερση αυτού, εισήλθον στην την Αγίαν Πόλην, και ενεμφανίστησαν πόλις Ο δε εκατόνταρχος, και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες «Αληθός Θεού Υιώσιν Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, Εκολούθησαν το Ιησού από τις Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό, ενέσυν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσί και Μήτηρ των Ιών Ζεβεδαίου. Το καιρό εκείνο, οι στρατιώτε, απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο και συγκαλούσιν όλοι την σπήραν, και ενδίουσιν αυτόν πορφύραν, και περί τη θέασιν αυτό, πλέξαντες ακάνθινων στέφανον, και ήρξαν το ασπάζεστε αυτόν, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμω, και ενέπτειον αυτό και τυθένδες τα γόνατα προς εκείνουν αυτό. Κι ότε ένεπεξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν, είναι ασταυρόσωσιν αυτόν. και αγκαρεύουσι παράγοντα την Ασίμωνα Κυρινέων, ερχόμενον από αγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου ρούφου, είναι άρη των σταυρών αυτού. Κι φέρσουσιν αυτόν επί γολγοθά τόπων, ο εστί με κρανίου τόπος, και δίδουν αυτό πίν εσμηρνισμένων είδων. Ο δεούκ έλαβε και σταυρώσαντε αυτών διαμερίζοντο τα ημάτια αυτού. τή άρι είναι δεύτερη κλείρων επ' αυτά τίστι άρι. Είναι τρίτη, και σταύρωσαν αυτόν, και είναι η επιγραφή τη αιτία αυτού επιγεγραμμένη. Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων. Και συναυτό σταυρούσε δύο λιστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξευωνίμων αυτού, και επληρώθη η γραφή λέγουσα, και με τα ανώμων ελογίστη. Και οι παραπορευόμενοι ευλασφίμουν αυτών, κινούνται στα σκεφαλά σ' αυτών και λέγοντε, Ουά, ο καταλλείον των ναών, και εν τρει οικοδομών. Σώσον σε Αυτόν και κατάβα από του Σταυρού. Ομοίω δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προσαλήλους, μετά των γραμματέων έλεγον, Άλλους έσωσεν, ε Αυτόν ου δύνατε σώσε. Ο Χριστός, ο Βασιλεύς του Ισραήλ, καταβά τον ίν από του Σταυρού, ειν αείδωμεν και πιστεύσωμεν Αυτό. Και οι συνασταυρωμένοι Αυτό, ονίδιζον Αυτόν, Γενομένης δε ώρας έκτης, σκότος εγένετο εφόλιν την γῆν εως ώρας ενάτης. Και τη ώρα τη ενάτη, εβόησεν ο Ιησούς, φωνή μεγάλη λέγον, «Ελοή, ελοή, λιμάς αβαχθανή, ο εστί με θερμινευόμενον, ο Θεός μου, ο Θεός μου, εστί με εγκατέλειπες». «Και την έστων περαιστικότων, ακούσαντες έλεγον, είδε ηλίαν φωνή, «Δραμών δε εις, και γεμίσας πόγγων όξους, καλά μου, επότιζεν αυτών λέγον, «Άφετε είδομεν, ή έρχεται ηλία καθελήν αυτών, ο δε Ιησούς αφής φωνήν μεγάλην, εξέπνευσε». Και το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη δύο, Από άνωθεν νέο κάτω, Ιδόν δε ο κεντηρίων, Ο παρεστικός εξεναντίας αυτού, Ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν, Είπεν, αληθώς ο άνθρωπος η Υιός ειν Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες, Από μακρόθεν θεωρούσε, Ενέ σύν και Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία του Ιακώβου του Μικρού, και Ιωσιμίτηρ, και Σαλόμι, ε και ότε είν εν τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτό και διοικώνουν αυτό, και άλλε πολλές εσύν αναβάσε αυτό εις Ιεροσόλυμα. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. LGR, η φωνή της παροικίας.